Και πάντα πάλι μέμφεται ο μεθυστής και λέγει Ο πίνασμένος χάσκοντας την πίταν εν θυμάται Ο μιλονάς των μήλων του Ο γεωργός ταλώνην Ο τη τύμπανων και άλλο των τροχών του Προπάντων δε ο πιστικός το τυρωμίζει θρόντου Ο δε μαυροκατζίβελος το γυροκό του Εγώ δε το επιθυμώ θέλω να τα αναγγύλω Ας με ο λαός Α μ' αποκεφαλίσει, εγώ γαρ την αλήθεια. Θέλω να μαρτυρήσω. Είδε βουτζίων κριτικών γεμάτων το τυμπάνι ο έκλαμπρος ο ήλιος πολλά του ομοιάζει. Και βλέποντας τον ήλιον ότι εστι μεγάλος, ως ήκουσα πλατύτερος παρά της γης το πλάτος, και δέομαι τον Κύριον να τον μετατοπίσει. Χριστέ μου, να εγένετο βουτζή αντί ηλίου, προς την ευρυχορίαν του να είχε και το βάθος, και να τον ολογέματον καλών κρασίν ακράτων. Και πάλιν να εγένετο ο ουρανό καράβιν,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 πως ώστε να Το πάλε μου ο Μωυσής, εξήντα Εβραίου Εβραίους ελιτρώσατο δουλείας Αιγυπτίων, και ίδωρ του τον ήτησαν, και ίνιξε την πέτραν. Δώδεκα βρύσες έρευσαν, πλύνδε,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 το μέλι πλατιστόμαχων και ομφαλοανίκτης, το γάλα τυμπανόκυλων και στρόφος των εντέρων, το δε ακράτον το κρασίν, τροφή, αθανασία. Και βασιλεύει το βουτζίν εις όλα τα αγγία, Αήδε πάντοτε φορεί βασιλικού στεφάνους. Ο Σολομών το έστεψεν, ο θαυμαστός εκείνος. Λοιπόν, και τον παράδισον πήχος κρασίν μισότον. Αν τρώγω,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 Πάλε, Ελέαν την καλόκαρπον, θαυμάζωσιν οι πάντε. αλλούν, εις όλα τα φυτά, το κλίμα βασιλεύει. Ο μούστο, ολοζώντανος, πηδάκια κοντοδύχοι, το δε Ελάθην των πτωχών κείτε τα αποθαμένων. Και τους νεκρούς εξανιστά, ο Εύβος Μοσοήνος, και τους αρρώστους ο καλός εις δύναμινε γύρι. Ανέβρο τζίπουρον σκύπτο, μυρίζω μέτω, και η ευωδία του νικά των μόσχων της Συρίας. Ο άρτος ουκ εφραίνημα, μόνον το κρασοβόλιν, και το λαγομαγείρευμα το λέγουσιν κρασάτο. Κρασίν μου δοκιμότατον εις πάσαν ιατρίαν, Τον νέον η θηριακή, το αίμα των γερόντων,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 Καπάσι μισοβούτζιν, σκούφιαν αργυρόκουπαν και τας στα σκανάτα. καλήγια πασχαλιάτικα ωραία πετζοφλάσκας, τζιπουρομάγκανον καλόν ωραίων δεκανίκιν. Την κλίνιν έπισα και κανατάν την σκάφιν, πισάσκιν το προσκέφαλον εγκόλπιν πιθαράκιν».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 η μέλισσα με έδακεν απέσωη στην γλώσσα. Ο φόβος με εξύπνησε, όμως ακροτρευλίζω. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.